Τρίτη επιστολή Ιωάννου, σελίδα 968, στήχη 1 στου 8. Ο Ιωάννης εγκομιάζει την χριστιανική συμπεριφορά και τη φιλοξενία του γαΐου. 1. Ο πρεσβύτερος γράφω την επιστολή αυτήν προς τον γάιον των αγαπητών, τον οποίον εγώ αγαπώ με αγάπη αγνή εμπνεωμένη από την αλήθεια του Ιησού Χριστού. 2. Αγαπητέ, Εύχομαι να ευτυχήσεις όλα και να υγιένεις καθώς πηγαίνει καλά και προοδεύει η ψυχή σου. 3. Και λέγω ότι η ψυχή σου πηγαίνει καλά, διότι εχάριν πολύ όταν από καιρού ήρχοντα δελφί ήρχονται διάφοροι και μαρτύρουν περί της συμφώνου προς την χριστιανική αλήθεια ζωή σου, καθώς εσύ συμπεριφέρεσαι και βαδίζεις μέσα στην ευαγγελική αλήθεια. 4. Μεγαλύτεραν χαράν δεν έχω άλλη να πω αυτό Από το να ακούω δηλαδή ότι τα πνευματικά μου τέκνα βαδίζουν εν τη αληθεία Και συμμορφούνται τελείω προς αυτήν 5. Αγαπητέ Πράτησε έργων σύμφωνον προς τη χριστιανική πίστη Εννοώ εκείνο που εργάστησε ω τώρα και θα εργαστήσει στο μέλλον Ή στους αδελφούς τους γνωστούς και στους αγνώστους που έχουν ανάγκη φιλοξενίας 6. Ούτε έδωκαν μαρτυρία για την αγάπη την οποία με τη φιλοξενία σου του έδειξα, και έδωκαν τη μαρτυρίαν αυτήν εμπρό στην συνάθρηση των πιστών. Τούτου θα κάνει καλά, εάν του κατευοδώσει και στο το μέλλον προμηθεύονει αυτού τα χρήσιμα δια το ταξίδιόντων με τα προθύμου και γενναία διαθέσεω ανταξία του Θεού, ο οποίο υπηρετείται δια τη φιλοξενία αυτή. 7. Και λέγω ότι η φιλοξενία σου αυτή θα είναι υπηρεσία ει των Θεών, διότι αυτοί δια το όνομα του Χριστού ευγήκαν εις περιοδίαν, χωρίς να λαμβάνουν τίποτε από τους εθνικούς προς τους οποίους κηρύττουν το εὐαγγέλιον. 8. εμεί λοιπόν οι χριστιανοί αδελφοίτων οφείλουμε να υποδεχόμεθα με φιλοξενίαν και πάσαν βοήθειαν τους τιούτους άνδρας, δια να γινόμεθα συνεργάτε προς διάδοση της αληθείας.